Χαίρομαι που σας βλέπω, έστω και καθυστερημένα και παρότι ήδη βρισκόμαστε στη νέα χρονιά, περίπου εδώ και 20 μέρες και βέβαια θέλω να σας ευχηθώ, όπως το κάνω πάντα, η νέα αυτή χρονιά, όπως το γράφει και εδώ η Βασιλόπιτα, να είναι ευλογημένη από το Θεό με τις ευλογίες που Εκείνος ξέρει και Εκείνος θέλει να μας δώσει, έστω κι αν πολλές φορές οι ευλογίες του Θεού μας ξυνίζουν κάπως. γιατί είναι αλήθεια ότι το μυαλό το δικό μας είναι στενό και μικρό και δεν μπορεί να σκεφτεί όπως σκέφτεται το μυαλό του Κυρίου μας. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει φλύψεις στη ζωή μας, αλλά από τι αυτές. Γενώνται πολλές ευλογίες στη συνέχεια και ενώ η θλίψη σε κάνει κεκλές στη συνέχεια η ευλογία που έρχεται από το Θεό που δεν το καταλαβαίνεις είναι τόσο μεγάλη που την απολαμβάνεις και αν έχεις μυαλό αν είσαι νουνεχής άνθρωπος αν είσαι άνθρωπος του Θεού και όλα τα συνδυάζεις το μυαλό σου με το σκεπτικό του Θεού βρίσκεις ότι αυτές οι ευλογίες είναι ακριβώς τα γεννήματα, τα αποκοιήματα εκείνων των θλήτσεων που προ στιγμήν μας έκανα να κλάψουμε. Να είμαστε λοιπόν ενώπιον του Θεού έτοιμοι να μας δώσει ο Κύριος και να του το λέμε με όλη μας την καρδιά αυτό να μας δίνει ο Κύριος όχι εκείνο που θέλουμε αλλά γεννηθεί το το θελημά σου εκείνο που θέλει εκείνος έστω κι αν είπαμε στη δικιά μας γλώσσα φαίνεται πικρό να μας δίνει ο Κύριος ό,τι κρίνει εκείνος πιο ωραίο και πιο καλό προκειμένου να μην χάσουμε την ψυχή μας και να μην απολέσουμε τον παράδεισο. Αυτό και εγώ σας εύχομαι σαν ελάχιστος κύρικας του Λόγου του Θεού από αυτή τη θέση και εκείνο να εύχεστε κι εσείς για μένα. Διότι εκείνο που απομένει τελικά δεν είναι ούτε η υγεία που μας λέγανε και μας παραμυθιάζανε μεγάλη θυμάστε την πρωτοχρονιά, ούτε τα πολλά λεφτά, ούτε η καλή οικονομία, ούτε όλες αυτές τι αχλαμάρες, με τις οποίες μας βαρουφιάζουν κάθε πρώτη του χρόνου. Εκείνο που μένει και εκείνο το οποίο θα μετρήσει, είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Κάτι που αυτοί δεν θέλουν ούτε να αντακούνε. Ούγαρ έχουμε εννοώ δεμένου σαν πολη αλλά την μέλου σαν επιζητούμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο σκοπός μας είναι να φύγουμε. Και θα πω κάτι χωρίς βεβαίως να θέλω να σας πικράνω, άλλωστε ξέρω ότι τόσα χρόνια εδώ με έχετε μάθει πάνω κάτω, μην ξεχνάτε ότι πιθανόν μέσα σε αυτό τον χρόνο που θα περάσει κάποιοι να φύγουν από μας, που είμαστε εδώ. Ίσως εγώ, πιθανόν κάποιοι από εσά. δεν είναι αυτοί οι θλίψεις. Οι θλίψεις είναι, η μεγάλη θλίψη είναι να χάσουμε την ψυχή μας, να χάσουμε τη βασιλεία των ρανών, Το να φεύγει κάποιο από αυτή τη ζωή, και να Τον έχει έτοιμο ο Κύριος για να Τον πάρει κοντά Του, αυτό είναι τρισευλογημένο. Να φεύγει όμως ανέτοιμο. και δυστυχώς να κατευθύνεται η ψυχή Του προς την κόλαση, αυτό είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι οδυνηρότερο. Γι' αυτό λοιπόν, να παρακαλούμε Τον Θεόν, όποτε και αν είναι αυτή η ώρα, όπως και αν είναι αυτή η ώρα, με όποιο τρόπο και αν θέλει να φύγουμε από αυτή τη ζωή, είτε οδυνηρό τρόπο, είτε ήρεμο τρόπο, είτε γαλλήγιο τρόπο, όποτε θέλει, ένα να το παρακαλάμε Κύριε, μη εγκαταλείπεις με. Κύριε, μη με αφήνεις. Κύριε, πάρε με κοντά σου. Κύριε, να έρθω στα δεξιά σου. Αυτός πρέπει αγαπητοί μου να είναι ο μεγάλο διακαή μα φώθας. Και αυτό είπε, είδατε και ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Το πρώτο που πρέπει να παρακαλάμε τον κύριο είναι να μην χάσουμε την βασιλεία του Θεού. Και τώρα να έρθουμε στη συνέχεια των εκπομπών των. Ε, μαθημάτων μα αφού βεβαίω προηγουμένω σα πω το εξή: Ότι την ερχομένη Τετάρτη το βράδυ, σημερώνοντα Πέμπτη, είναι του Αγίου Αποστόλου του Μωθαίου. Όπω γίνεται κάθε χρόνο, το ξέρετε άλλωστε εφέτος στον Άγιο Ανδρέα, στον Παλαιόναο του Αγίου Ανδρέου, θα έχουμε πάλι αγριπνία. Και σας παρακαλώ όλους και όλες σας να έρθετε εκεί με τα προσφορά σας, με ό,τι θέλει ο καθένας και η κάθε μια, να έρχεται να συμμετέχετε, όχι τη γιορτή τη δικιά μου, γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Δεν έρχεστε να τιμήσετε εμένα, τον Απόστολο Τιμόθεο έρχεστε να τιμήσετε, να Αυτός είναι άξιος τιμής, γιατί Αυτός αγίασε, Αυτός εκοπίασε, αυτό έχει το αίμα Του για τον Κύριο. Να έρθετε λοιπόν όλοι, να πάμε όλοι εκεί και εγώ πρώτος που φέρω και το όνομά Του, το ευλογημένο, άλλο αν δεν το τιμώ, αυτό είναι άλλη δουλειά, ο Θεός να με και να με συγχωράει, αλλά να πάμε όλοι να τιμήσουμε τουλάχιστον τον Άγιο Απόστορο Τιμόθειο και τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρσι, που εορτάζει και αυτός εκείνη την ημέρα, και βεβαίω θα έχουμε να πάρουμε πολύ μεγάλη ευλογία. Και βέβαια, όπως κάνουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, θα έχουμε και το δάκτυλο του Αγίου Ανδρέου εκείς προσκύνηση, οπότε θα έχετε να πάρετε τριπλή ευλογία. Και μετά από αυτή την ανακοίνωση ερχόμαστε κατευθείαν στη συνέχεια του Ιερού Κειμένου των Παριμιών του Σολομόντος, το οποίο και έχουμε αρχίσει από πέρυσι να εξηγούμε και το οποίο όπως βλέπετε έχει διδάγματα μεγάλα οφέλημα αλλά και άπειρα με τα οποία προσπαθεί ο Κύριος να μας ευθύνει να μας κατευθύνει δηλαδή στην την Βασιλεία ευρισκόμαστε και έχουμε τελειώσει ήδη και τον στίχο 28 του τρίτου κεφαλαίου και θυμάστε ότι την προηγούμενη Φορά που εξηγήσαμε δηλαδή πρώτου των Χριστουγέννων, πριν διακόψουμε, που για τελευταία φορά κάναμε κήρυγμα, είχαμε μιλήσει για την ελεημοσύνη. Την ελεημοσύνη που όλοι την έχουμε βγάλει στο περιθώριο και θέλουμε έναν χριστιανισμό, ανέξοδο, Ακοπίαστο, χωρίς κόπο, ανώδυνο, ενώ ο Κύριος θέλει η πίστη μας, να έχει και κόπο, να έχει και πόνο, να έχει και έξοδα. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς θέλουμε ένα χριστιανισμό να καθόμαστε σε μια πολυθρόνα, να έχουμε απλωμένες τις αρίδες μας σε μια άλλη πολυθρόνα να κάνουμε που και που και ένα σταυρό και νομίζουμε ότι θα πάμε στο παράδεισο ο Κύριος θέλει ένα χριστιανισμό στον οποίο είδατε τι μας λέει βιάζετε αυτούς να κουράζετε τον εαυτό σας οι βιαστεί σε τη βασιλεία των ουρανών αυτοί οι οποίοι θα κουραστούν και γι' αυτό, αυτό του έλεγα στην αγριπνία, γιατί είχαμε πάλι χτε αγριπνία στον Άγιο Ανδρέα και μιλούσαμε για τον Άγιο Αντώνιο. Γιατί έφυγε αυτό και πήγε έξω στην έρημο από 17 χρόνια για να κάτσει, για να τεμπελιάζει, για να κοιμάται από το πρωί μέχρι το βράδυ, Όχι. Έφυγε για να βιάσει τον εαυτό του. Και όταν ακούσε ένα και κοιμάται, χάμω, χάμω μην τον πεις είναι πολύ πιο γνωστικός από σένα άμα ακούσει ένα μοναχό ο οποίος κοιμάται κρεμασμένος μην τον περιγελάσεις αυτό είναι βιαστής άμα ακούσει ένα μοναχό όπως υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί και σήμερα στο Άγιον Όρος οι οποίοι χτυπάνε τον εαυτό του αλίπιτα κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν αλίπιτα έχουν ραβδιά και τον μαυρίζουν στο ξύλο τον εαυτό του. Μην πει ότι ο μοναχός είναι παλαβός. Αυτός έχει πιάσει το νόημα. Και είπε κάποτε άγγελος Κυρίου σε κάποιον που έβλεπε ένα μοναχό να χτυπάει τον εαυτό του και γέλαγε. Και έλαγε κοίτα μου μουρλός τι κάνει. Παρουσιάστηκε λέει άγγελος Κυρίου και ξέρετε τι του είπε. Αυτό που βλέπεις λέει ο Κύριος το λογίζει ως μαρτύριο. Ο Κύριος το λογίζει ως μαρτύριο. Ο Κύριός μας λοιπόν θέλει μία πίστη με θλίψεις, μία πίστη με κόπο, μία πίστη με οδύνη, μία πίστη με έξοδα. Και μέσα σε αυτό το τελευταίο που είπαμε έξω εντάσσεται και η ελεημοσύνη. Και θέλετε να σας πω κάτι. Τα λέμε όμορφα και ωραία. Δεν είναι έτσι όμως πάντα. Θα κάνεις την ελεημοσύνη, ναι. Θα είσαι διακριτικός, ναι. Είδατε τα γευτοπουλάκια, αυτά που ερχόνται εδώ απόξω και όλο που ζητάνε. Ε, πάτε θα του δώσω. Με και εγώ. Λάθος όμως. Σε ένα άλλο, που θα με πλησιάσει, που θα έρθει να μου ζητήσει Δεν πρέπει να του δώσω εκ του περισσεύματος Πρέπει να του δώσω εκ του υστερήματος Τα ακούτε κυράδες μου, τα ακούτε κυρίοι Όχι εκ του περισσεύματος Είδατε τι είπε ο Κύριος για εκείνη τη χείρα, την πτωχή που πήγε και έβαλε Δύο λεπτά έβαλε, δεν είχε τίποτα. Λέει αυτή, έβαλε πλοίων πάντων. Γιατί λέει κύριε περισσότερο. Άλλο έριξε ένα δεκάρυκο, άλλο έριξε ένα εικοσόφρακο, ο άλλο έριξε ένα πεντακοσάρικο, άλλο έριξε ένα χιλιάρικο, άλλο έριξε χίλια ευρώ. Άλλη. Λάθο. Αυτή εκ του Τι δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε τα έβαλε. Δεν έχει άλλο. Ενώ όλοι οι άλλοι. Εβάλλαν εκ του περισσεύοντας. Έτσι μου λέγε ένας καλόγερος επάνω. Στο Αγιονόρος, Όρος. Που θέλει να δοκιμάσει κάποια που έκανε ελεημοσύνες. Τις λέει κάποτε το είχε πάρει λίγο απάνω της. Λέει κάνεις ελεημοσύνες συνεχίζω, συνεχίζω παππούλοι. Λέει στέλνω από εδώ, από εκεί στέλνω. Εκ του περισσεύματος ή εκ του του περισσεύματος φαγούλια Έτσι λέει τώρα κοίταξε να εσύ για να τρώει ο εκείνο είναι το τέλειο εκείνο το τέλειο είδες τι ο κύριος τέλειοι γίνεστε τέλειο θα κοιτάμε τις κορφές αδερφοί μου δεν θα κοιτάμε κάτω τη χαράδρα να πέσουμε όσο το δυνατόν σε χαμηλότερο ύψος, όχι, να μην πέσουμε, να ανεβούμε, να ανεβούμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω, θα τελειώσουμε λίγο νωρίτερα γιατί ακοψώ και την πίτα. Τι λέει ο στίχο, 29, 29 στίχο. Μην τέκτενε επισόν φίλων κακά. Παρικούντα και πεπιθόντα επισί. Μην τέκτενε επισόν φίλων κακά. Παρικούντα και πεπιθώτα επισή Τι σημαίνει αυτό Λέει όταν έχεις κάποιον και τον φιλοξενείς στο σπίτι σου Ένα φίλος Κοίταξε λέει Μη σκεφτείς ποτέ να του κάνεις κακό Μη σκεφτείς ποτέ να εναντιωθεί εναντίον Του μη σκαρφιστείς ποτέ τρόπο να Του κάνεις το παραμικρό κακό μα είναι δυνατόν θα μου πείτε είναι δυνατόν να έχω άνθρωπο στο σπίτι μου να Τον φιλοξενώ να Του δείχνω την αγάπη μου και πίσω Του να σκέφτομαι να Του κάνω κακό αν πια να το λέει η Αγία Γραφή μου Μάλλον συμβαίνει πολλές φορές. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, δεν γράφει λάθη. Ούτε άτοπα πράγματα γράφει, ούτε περίεργα πράγματα γράφει, ούτε ανυπόστατα πράγματα γράφει. Για να το λέει η Αγία Γραφή σημαίνει ότι γίνεται αυτό πολλές φορές. Και ξέρετε πότε γίνεται. Όταν πολλές φορές αυτός ο φίλος που φιλοξενεί στο σπίτι σου Γίνεται λίγο φορτικός. Και πολλοί είναι αυτοί ξέρετε, που έρχονται μερικές φορές και στη λεξομολόγηση και μου παραπονούνται. Προσφέρθηκα κι εγώ να του δώσω απάγιο, να του δώσω μια στέγη, να τον βάλω στο σπίτι και τώρα έχει αρχίσει απαιτήσει και μου ζητάει το ένα και μου ζητάει το άλλο και μου κάνει τη μια και μου κάνει το άλλο. Άρα τεκταίνεις κακά άρα σκέπτεσαι κακός ενώ από τη μια προσφέρθηκες να του δώσει στέγη μετά επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι λογικό όπως και εσύ, όπως και εγώ, όπως όλοι μας όλοι μας έχουμε τις ιδιοτροπίες μας όλοι μας έχουμε τα ελαττώματά μας, όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας, κανείς δεν είναι ο Αθώος και ο Άγιος. Επειδή διαπίστωσες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια ελαττώματα και είναι λογικό. Αρχίζεις αμέσως τώρα τι να του κάνεις κακό, να τον διώξεις, να τον πετάξεις. Να τον αφήσεις έκθετος στον δρόμο. Έτσι λέει και βλέπεις λέει γιατί μπήκε μέσα στο σπίτι σου το λέει εδώ σας το είπα αλλά δεν ξέρω να το καταλάβατε πεπιθώτα επί μπήκε μέσα στο σπίτι σου ήρθε να σου ζητήσει στέγη γιατί γιατί σε εσένα σου είχε εμπιστοσύνη σε αγαπά. Νιώθει ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου. Γύρευε πόσες κλωτσιές έφαγε από εδώ και από εκεί γύρω. Και τον πετάξαν όξω. Εντολή Κυρίου. μην τέκτενε επισών σών φίλων κακά. Τον έβαλες στο σπίτι σου Βεβαίως δεν θα ανεχθεί. Να προβεί Σε ενέργειες Και σε κινήσεις που θα είναι άπρεπες Εκεί των τον σοφρονίσεις Εκεί να προσπαθήσεις να του επιβληθείς Εκεί να του βάλεις όρους και κανόνες Βεβαίως Αλλά μη τέχτελε Επίσον φίλον κακά Μη σκεφτείς το κακό Εναντίον του Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αν είδεις πλέον ότι δεν συμμορφώνεται Τότε ασφαλώς θα το καταλάβει και μόνος του Ότι πρέπει να παναλάξει πόρτα Να παναβρει να βρει κάπου αλλού Βεβαίως ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος Να υποχωρήσεις όχι σε λατώματα Σε λατώματα θα υποχωρούμε Δεν θα υποχωρήσεις όμως Σε βαριά παραπτώματα Σε βαριές αμαρτίες Εκεί δεν θα υποχωρήσεις Εκεί θα κρατήσει στο σπίτι σου Εκκλησία, Ναό Θεού Άγιο και αμόλυτο Αλλά άμα τα ελαττωματά του είναι μικρούλια Μη δίνεις τώρα μεγάλη συνέχεια Σε αυτά τα θέματα και σε αυτά τα προβλήματα Γιατί από εκεί και, και πέρα αρχίζει πλέον Και μετράει εις βάρος σου το καλό αυτό το οποίο έχεις κάνει ενώ ο Κύριος στο λογαριάζει σαν καλό, από τη στιγμή κατά την οποία θα αρχίσεις να σκέπτεσαι κακά εναντίον του ανθρώπου που έχεις μέσα στο σπίτι σου ή δίπλα σου, σε γειτονικό σπίτι ενδεχομένως. Αρχίζεις να σκέπτεσαι πώς η γειτονή ενώ είσαι αγαπημένη ή είναι αγαπημένη γιατί εμπήκαν οι κότες εδώθε, γιατί πήγαν τα κατσίκια από κήθε, γιατί ήρθε ο άλλος από εδώ γιατί έβαλε στη μάντρα έτσι γιατί μου κλείσες στο παράθυρο εκείνο γιατί το ένα γιατί το άλλο και αρχίζεις και τεκταίνεις κακά εναντίον του άλλου φίλος σου δεν ήταν έτσι δεν του παρουσιάστηκες έτσι δεν του παρουσιάστηκες Ω φίλο δεν τον δέχτηκες. Είναι δυνατόν ο φίλος να φέρει την αστυνομία για να δικάσει τον άλλον Είναι δυνατόν Μη τέχτενε επί φίλων κακά Και εδώ συμπεριλαμβάνει αδερφοί μου και τι άλλο Συμπεριλαμβάνει τι Τα μίση, τις κακίες, τις έχρες Δεν του μιλάω δεν του κάνω, δεν του φτιάνω, με κοίταξε έτσι, μου κάνε καταπάτηση, μπήκε μισό μέτρο, μπήκε μια πιθαμή μέσα στο σπίτι μου Δεν του ξαναμιλάω, δεν του ξανακάνω, δεν του ξαναφτιάνω, να μην ξα... τον ξαναδώ στα μάτια μου, να μην πατήσει στην κηδεία μου, να μην... όλες αυτές τις... τις ανοησίες, τις ηλικιότητες Μη τέκτενε επισόν φίλων κακά Εγώ το λέω σε γυναίκες γιατί κυρίως μη σα φανεί παράξενο αυτό κυράδες μου και οι άντρες αλλά περισσότερο εσείς οι γυναίκες είστε σε αυτό το σημείο πρωταθλήτριες πρωταθλήτριες κρατάτε τα σκύπτρα και οι άντρες δεν μπορώ να πω έχω βρει και πολλούς διαστρεμένους και στριμμένους άντρες αλλά εσείς έχετε τον πρωταθλητισμό και του είπα κάποτε λέει για φαντάσου ήρθε θυμάμαι, μία λέει να μου υψώσει τη μάτρα άνοιξε και παράθυρο Λέω χριστιανί μου να σε ρωτήσω κάτι Είναι δικό του το χτύπα Δικό του είναι Τι σε νοιάζει από εκεί και πέρα Τι έκανε, κοίτα το σπίτι σου Κοιάσε τα λουλού Μα, μα, μα, μα, μα, μα Ερώτηση Αν ήταν ο γιος θα καυγάδιζες, όχι Αν ήταν η κόρη σου θα καυγάδιζες, όχι, τότε Τότε τι τρώγεσαι Και τι τρώγεσαι Μη τέκτενε επισών φίλον κακά Και βλέπετε εδώ ο Κύριος το κάνει αυτό γιατί να αποφεύγεται λίγο και η υποκρισία μας η ψευτιά μας Γιατί πολλές φορές είδε, μπροστά κάνουμε το φίλο και, πίλο, και, και πίσω το σκύλο Πολύ καλά, μπράβο γιαγιά Μπροστά το φίλο και πίσω το σκύλο Μπροστά το φίλο και πίσω το φίδι Και κοιτάμε πως θα του βγάλουμε το μάτι το Είσαι φίλο! Πραγματικά Ε, ο φίλος ξέρει να σηκώνει Και την αδυναμία του αλλού Ο φίλος ξέρει να υποχωρεί Ο φίλος ξέρει Να δέχεται και τις αδυναμίες του αλλού Είδατε ο Κύριος είπε μια κουβέντα Εμείς φίλοι μου έστε είπε Είσαστε λέγει φίλοι μου Για πάρτο αυτό σαν μέτρο σύγκρισης Για πάρτο. Πόσες αδυναμίες δικές μας σηκώνει ο Κύριος στη πλάτηですね Πόσες Μας ανέχετε, μας ανέχετε, μας ανέχετε, μας ανέχετε. Αν έχετε τα ψεύδη μας, ανέχετε τις υποκρισίες μας ανέχετε, έχετε τις βλαστήμιες μας, αν έχετε τις πορνίες μας, αν έχετε τις μιχίες μας, αν Τι δεν ανέχετε; γιατί Γιατί είμαστε φίλοι του Είμαστε φίλοι του έτσι είπε. Βλέπεις τόσε αμαρτίες και δεν μας εκδίκει Κι ούτε μας εκδίκει Γιατί είσαστε φίλοι μου λέει Είσαστε φίλοι μου Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει το πιστεύει Για μας τους φίλους του ο Κύριος Έξε το αίμα του επάνω στο σταυρό Και εγώ δεν σου λέω να παναχίσεις το αίμα σου για το φίλο σου εγώ σου λέω να ανεχθείς το ελαττωμά του να ανεχθείς την αδυναμία του να ανεχθεί ενδεχομένως την παρασπονδρία που έκανε το πιθανό λάθος το οποίο έχει κάνει εις βάρος Και εμείς φίλοι μου είστε. για πάρκο λοιπόν αυτό σαν μέτρο σύγκρισης ο κύριο πως μας υπεριφέρεται ο οποίος Είδατε τι λέει εκεί η δοξολογία. Τι του λέμε, παράτηνον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Παράτηνον. Τι του λέμε, Κύριε, ε, κάνε λίγο τα στραβά μάτια, αυτό σημαίνει παράτηνον. Μην τα μετράς όλα. Εμάς που είμαστε φίλοι σου, αυτό σημαίνει της γινώσκους είσαι, εμάς που είμαστε φίλοι σου, που σε καταλαβαίνουμε. Και μα καταλαβαίνει, Ε κύριε, κάνε τα στραβά μάτια και παρατείνει ο κύριο. Παρατείνει, παρατείνει, παρατείνει, παρατίνει, Και ανέχεται και ανέχεται και ανέχεται και ανέχεται και ανέχεται και ανέχεται και στραβά μάτια κάνει και στραβά μάτια κάνει. Εσύ δεν μπορεί να ανεχθεί το ελάττωμα του αλουνού. Δεν μπορείς να ανοιχθείς την ιδιοτροπία του άλλου Δεν μπορείς να ανοιχθείς το ότι ο άλλος εκκινήθηκε, έκανε μια κίνηση που ενδεχομένως δεν σου άρεσε Ε τότε μην απέτηση και από το Θεό μεθαύριο να δείξει αγάπη και κατανόηση στα δικά σου Ανάλογα με αυτό που έκανες προς τον συνάνθρωπο, έτσι θα σου φερθεί και ο Κύριος Και να πάμε και στον επόμενο στίχο. Ακριβώς αυτό που λέμε, και αυτό που πρόλαβα να σας πω, μας το λέει ο, ο, ο στίχος 30. Τι λέει ο στίχος 30. Μη φιλεχθρήσεις προς άνθρωπον μάτιν. Μην τι εργασετε κακό. Τι σημαίνει μη φιλεχθρίσει. Βλέπετε δεν λέει, μην γίνει εχθρό, μην εχθρήσει, αλλά μη φιλεχθρήσει. Θέλει να μάθει το μυαλό σου να δουλεύει με τη χάρη και την έμπνευση και τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, θέλεις Ε τότε λέει βάλε μέσα σου τον φόβο του Κυρίου τι σημαίνει φόβος Κυρίου, να φοβάμαι τον Θεό τι είναι ο Θεός μπαμπούλας είναι, δράκουλας είναι, τι είναι ο Θεός Τυριο είναι τότε τι να φοβάμαι τον Θεό Φόβος κυρίω σημαίνει σεβασμό στο Θεό. Φόβος κυρίω σημαίνει να μην εκμεταλλευτείς απέναντι στο Θεό. Το ότι ο Θεός είναι πατέρας σου και να λες αυτό που λένε σήμερα ο κόσμος. Α, ο Θεός είναι μεγάλη κατά. Δεν λέει λοιπόν μη εκθρίσεις, αλλά μη φίλε Τι σημαίνει μη φιλεκτρήσεις, θα του πω απλά Μη σου αρέσει η γκρίνια Μη σου αρέσει η φαγωμάρα Μη σου αρέσουν οι τσακομοί Και λέει και μία ακόμα λέξη Δεν ξέρω αν την προσέξατε Μη φιλεκτρήσεις προ άνθρωπον Μάτιν, μάτιν, μάτιν Τι σημαίνει μάτιν Τζάπα χωρί λόγο μη τζακόνεσαι χωρίς λόγο μη σου αρέσουν οι γκρίνες χωρίς λόγο μα χωρίς λόγο για να το λέει εδώ είναι χωρίς λόγο κι άμα μπήκε μέσα σου μισό μέτρο στο, μέτρο, στο, στο χτήμα τι έγινε δηλαδή είναι σπουδαίος λόγο, θα το πάρεις μαζί σου μετά βρε το μισό μέτρο τι θα γίνει είναι καλύτερο να τρέξεις τα δικαστήρια, είναι καλύτερο να παλαμίζεις το Ευαγγέλιο, είναι καλύτερο να τον πλαστημάς μια ζωή, είναι καλύτερο να κοιτάγωστε το πρωί και να μουτζώνεστε γιατί να λέτε καλημέρα. Εκείνο είναι καλό. Μη φιλεχθρίσεις προς άνθρωπον μάτιν, μην ανοίγεις καυγάδες χωρίς λόγο, δεν πειράζει. Και μου κάνει εντύπωση η ελέγξη, μη φιλεχθρήσεις, δηλαδή μην είσαι άνθρωπος που να σου αρέσουν οι καβγάδες, <χω> να σου αρέσουν οι τσακομί, να σου αρέσει η γκρίνια, δεν πειράζει, όπως εσύ θες να σε ανέχεται ο άλλος με την ιδιοτροπία σου, με τα άλλα σου, έτσι ανέξου και εσύ τον άλλο. ο κόσμος πόσα θα σου πάρει μισό μέτρο ας το πάρει δεν πειράζει ας το πάρει δεν χάθηκε ο κόσμος πες ότι εκείνη την ώρα πεθαίνεις θα το πάρεις μαζί σου και να χάσεις την ψυχή σου για μισό μέτρο χώμα δεν χάσεις την ψυχή σου Μη φιλεχθρίνει, μη σου αρέσει να γίνεσαι κακό, να γίνεσαι εχθρό, να τσακώνεσαι με τον συνανθρωπό σου και μάλιστα για τυποτένιου λόγου μάτιν με. κοίτατε έτσι εδώ το λέει Στίχος 30. Στίχος 30. Παροιμίε, ανοίξτε. Να την πάρετε την αγεγραφή που βλέπετε. Δεν το κρατάω ένα βιβλίο δικό μου και σα λέω απαγορεύεται. Εσεί να το ανοίξετε για να λέω πάλι δικά μου. Όποιο θέλει. Αγία Γραφή κυκλοφορεί παντού, άνοιξε παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο, τριάντα στίχος και θα το δεις. Μη φιλεκτρήσεις προς άνθρωπον μάτιν, χωρίς λόγο, χωρίς λόγο, να ανοίξει τσακωμούς χωρίς λόγο. Και τι λέει παρακάτω. Λέει κάτι που δεν το σκέφτεσαι, όταν πάντα να τσακωθείς δεν το σκέφτεσαι. Δεν σε νοιάζει. Τι λέει παρακάτω. Μη εργάσιτε κακόν. Μην τσακώνεσαι λέει, με άνθρωπο, μάλιστα χωρίς λόγο, γιατί εκείνος ο άνθρωπος αν είναι καμιά διαστρεμένη φάτσα, μπορεί να σε κάνει να τρέμεις μια ζωή. Θα σε κάνει να κυγέσαι και να φεύγεις να βλέπεις το νίσκιό σου και να τρέφεις. Και το κακό τότε θα ξεσπάσει το κεφάλι σου. Γιατί άμα πει ο σατανάς να μπει σε κανέναν άνθρωπο μέσα και να του βάλει λογισμούς για σένα. Ω! Oh, φύλαξε. με τη λέει εκεί στην πρώτη ώρα. Το έχετε διαβάσει την πρώτη ώρα. Την κάνετε στο σπίτι σε Πού να τα κάνετε. Πού να τα κάνετε. Διαζώστε να βγείτε για ψώνια. Λοιπόν. Τι λέει, λύτρωσέ με από σηκωφαντίας ανθρώπων και φυλάξοτες ο δουλειάς σου, λύτρωσέ Για φαντάσου να έχει κανένα γείτονα και να σκαρώνει εναντίον σου κατηγόριες, να σκαρώνει βρισκές, να σκαρώνει, να σκαρώνει παγίδες, να σου βάζει, να θέλει να σου κάνει κακό σε σένα στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, τον οποιοδήποτε Γιατί δεν σου αρέσει να κρατάς ομαλές τις σχέση σου Ομαλές τις σχέσεις σου. Γιατί θες να είσαι πάντα στα αγκάθια με τους συνανθρώπους Μήτησε εργάσιτε κακό Αυτός λέει που θα κάνεις εσύ τον άλλο Η κακία που θα του δείξεις η κρίνια που θα του δείξεις η φαγωμάρα που θα του δείξεις για το τίποτα Εις ματιν, ματιν Δζάπα ανοίγεις πόλεμο έναντιον της οικογενείας σου Δζάπα Τι σου φταίει το παιδί σου Τι σου φταίει τα αγκόνια σου Γιατί αυτός αν δεν μπορέσει να κάνει κακό σε εσένα θα κάνει εκείνο που τακόνια. Γίνεται όργανο του πονηρού πλέον. Γι' αυτόν ακριβώς αγαπητοί μου το λόγο και για να τελειώνουμε <Και> με το σύντομο σημερινό κηρυγμά μας θα κλείσουμε με το εξής. Πρώτον μεν όσον αφορά το στίχο 29 Είπαμε μη δημιουργείς ζητήματα με κάποιον άνθρωπο που τον θεωρείς φίλο σου, είτε τον φιλοξενείς, είτε είναι η γειτονά σου, είτε οπουδήποτε, μη προσπαθείς να βρεις πάντοτε ετιές και μη του δημιουργείς, μη σκέπτεσαι εναντίον του κακό, γιατί ξέρεις όλα αυτά τα γεννάει η κακία που έχει μέσα η ψυχή μας. Εάν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, καλά τον αγαπάς, όπως πρέπει τον αγαπάς, γι' αυτόν δεν θα βάλεις ποτέ κακή σκέψη, κακολογισμό. Για να σκέπτεσαι εναντίον του κακός, σημαίνει ότι μέσα σου έχει γεννηθεί κακία εις βάρος του. Μη τέκτενε επισόν φύλων κακά. Παρηγούντα και πεπιθώτα επισή ο οποίος πίστεψε σε, για φαντάσου δίπλα μου σε μένα που είμαι παπάς, να έχει έρθει ένας, να έχει έρθει ένας, να του έχω δείξει στην αρχή καλή διάθεση και να πιστεύει σε μένα λέει αυτός είναι η ιερέα, είναι καλός, κάνει, φτιάνει και κάποια μέρα να εξαγριωθώ εναντίον του γιατί, είτε γιατί έκανε μια κίνηση που δεν μου άρεσε εμένα αν του βάλω τις φορές, τι θα πει για πείτε μου εσείς, τι θα λέγατε εσείς, αν είσαστε δίπλα σε έναν παπά και έβγαινε μια μέρα στο πρωί στο μπαλκόνι του και σέβριζε είτε γιατί έριξες κάποια νερά, είτε γιατί για το α, γιατί το β, ξέρω εγώ γιατί, τι θα έλεγες, ρε παπάς είναι τούτο, πω, η πειρέτης του Θεού είναι αυτός, δεν το πεις, θα το πεις, κατάσου λοιπόν αυτός που κάθεται δίπλα σου, ο φίλος σου, η φιλενάδα σου, ο γείτονας, η γειτόνισσα, να σε δει την άλλη μέρα να πας στην εκκλησία. Και μου το λένε πολλές φορές. Παππούλοι λέει να τους δεις πάνε και κοινωνάνε κιόλας. Πάνε και κοινωνάνε. Τους σκανταλίζεται δηλαδή. Τους σκανταλίζεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι κακό κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Δήθεν παίρνουμε το δίκιο μας. Ποιο δίκιο σου? Το δίκιο σου είναι αυτό που σας είπα πριν, αν το θυμόστε, Ο Κύριος μας θέλει να θλιβόμαστε σε αυτή τη ζωή και να αδικούμαστε. Αυτή είναι η απέντηση του Κυρίου του Χριστιάνου. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ.